Πώς κανένας μπορεί να κρίνει τέτοιου είδους διασκέψεις και να πιστεί για το περιεχόμενο που έχουν όταν πριν ακριβώ από δύο μήνες έγινε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Και ουσιαστικά οι αποφάσεις του αποτελούν πολεμικό ανεκίνο αποφάσει Αποφάσεις που μετακινεί τεράστιες δυνάμεις στρατιωτικές στα σύνορα με τη Ρωσία Ολεμικά πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, εγκατάσταση της αντιπρευλικής ασπίδας της ονομαζόμενης και το πιο τραγικό είναι ότι το ΝΑΤΟ ανακοινώνει ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και το έβαλε και στο τελικό κείμενο που σημαίνει ότι μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Υπάρχει μια στενή συνεργασία στενότερη ακόμα ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, σε αυτή τη σύνοδο. Και ενώ λοιπόν η κυβέρνηση, η ελληνική, με τη συμφωνία και των άλλων κομμάτων, πλην ΚΚΕ, έχει υπογράψει όλες αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες κλιμακώνουν την επιθετικότητα και δημιουργούν πολεμικό κλίμα και προετοιμάζουν νέες επεμβάσεις, ενώ έχει υπογράψει και η τουρκική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις που συμμετέχουν των χωρών μελών τη ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, εμφανίζεται σε μια διάσκεψη ειρήνη. Πώ μπορεί να το κρίνει κανένα, θα μπορούσε να το κρίνει μόνο χρησιμοποιώντα του στίχου του Μπρέχτ. Όταν μιλούν για ειρήνη, οι υπεραλιστέ προετοιμάζουν πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλουμε να πούμε στο λαό τη Ρόδου να σκεφτεί με βάση και την εμπειρία του να μην έχει ψευδεστήσει από τέτοιου είδου κινήσει. Τη στιγμή που η κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή είναι τόσο τεταμένη που υπάρχει άμεσος κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην περιοχή που ξεκινά από τον Κάφκασο και καταλήγει στην Μέση Ανατολή, Ανατολικά και Δυτικά μέχρι την Ισία και Αλγερία όταν υπάρχει υπό, μια τέτοια τεταμένη κατάσταση να μην έχει ψευδεστήσει για αυτά που προβάλλουν οι κυβερνήσεις οι οποίες είναι οι ακριβώς οι οποίε συμμετέχουν σε όλε τι επεμβάσει, όλε, οι οποίε υπογράφουν ομόφωνα όλε τι αποφάσει του ΝΑΤΟ, και αυτή η κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι ήταν αριστερή, και πολύ περισσότερο που ζητούν ακόμα ακόμα να παραχωρήσουν την Κάρπαθα για να γίνει μια νέα Αμερικάνικη, βάση και πράγμα που δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να το πει μετά το 1974. Πιστεύουμε ότι ο λαό πλέον έχει μια εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη, θα το πω έτσι, όχι την Πολύ, μια χαρά είναι, πολύ και πολύ ωραία. Σπούδωσα και εγώ εκεί. Μου 7 χρόνια. Από τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής έχουμε το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει. Το οποίο παρότι ήταν πρόγραμμα ψυχούλα πήγε στα ζήτητα. Παρόμοια θα έχουμε και τώρα. Κάποιες εξαγγελίες οι οποίες ε, μπορεί να περιέχουν μερικά ψυχούλα, ελεημοσύνη δηλαδή, τα οποία τα ντύνουν με μια πολύ ωραία προπαγάνδα. Όπω παραδείγματο χάρη ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ακόμα δεν πήρε τα λεφτά από τα κανάλια, τα μοίρασε στι ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε. Ε, και εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό ότι δεν τα έχει πάρει ακόμα, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν δεσμεύσει για τα χρήματα που παίρνουν. Που πάνε στο χρέη κλπ. στα μνημόνια που τα έχουν ψηφίσει όλοι και τα έχουν στηρίξει. Άρα ο λαός αυτό που πρέπει να περιμένει και το λέμε πάλι. Είναι χειροτέρευση τη πολιτική, τη επίθεση. Χειροτέρευση τη θέση του. Το καλοκαίρι η κυβέρνηση και ο κύριο Κλειστικό δεν θα μειωθούν οι συντάξει. Του είπαμε ότι λένε ψάματα Υβδού τα αποτελέσματα. Τώρα πάει ο κόσμο να εισπράξει και αντιλαμβάνεται. Και όταν θα εφαρμοστεί και το καινούριο ολοκληρωμένα, με την εθνική σύνταξη, αν εφαρμοστεί, τότε θα δούμε. Αν θα μειωθούν. Θα τσακιστούν κύριε Λοκτάκη και θα διαλυθεί. Αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος είναι ένα πράγμα. Να βγει στον δρόμο να παλέψει, να συσπηρωθεί στα συνδικάτα, να φτιάξει ένα μεγάλο μέτωπο. Μόνο τότε μπορεί να σταματήσει και να αποσπάσει μερικά πράγματα. Αλλά ένα μέτωπο που θα ζητάει γενικότερε και ριζικές αλλαγές.